Στήχη 28.30 Ο Κύριος προσκαλείς μετάνοιαν 28. θέλει δε ιός να καταστήσει γνωστόν τον Πατέρα Του εις όλους όσοι έχουν ειλικρινή υπόθο να λάβουν τη γνώση αυτή και δι' αυτό σας προσκαλεί. Έλθετε προς εμέ όλοι όσοι είστε κοπιασμένοι και φορτωμένοι από το βάρος της αμαρτίας και των θλίψεων και από το φόρτωμα των φαρισαϊκών παραδόσεων οποία ο Θεόπνευστος νόμος μετεβλήθης δυσβάσταχτων Έλθετε προς εμέ και εγώ θα σας αναπαύσω. 29. Πάρετε πάνω σας τον ζυγών της υποταγής σε μέ και στη διδασκαλία μου και μάθετε από εμέ ότι είμαι πράος και ταπεινό κατά το φρόνημα και την εσωτερική διάθεση και θα έβρετε ανάπαυση και ειρήνην σα ψυχά σα. 30. Διότι ο ζυγός της υπακοής προς εμέ και την διδασκαλία μου είναι μαλακός και ωφέλιμος εις αυτόν που τον φέρει. Και το φορτίο των υποχρεώσεων και καθηκόντων που θέτω εγώ επί των μου είναι ελαφρών.